Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. καλή χρονιά. Έλα. Καλή Πούτσα χρονιά, που, που θα πάμε και φέτο. Ήρθε πάλι το νέο έτο. Που*** θα πάρει και φέτο. Α, συγγνώμη. Ναι, καλή χρονιά. Χαίρομαι που σε ακούω γιατί την τελευταία φορά σε πίκρανα και με πίκρανε. Δεν μου έβγαλε κάτι που σου είπα. Ωπα. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ακούω. Είναι πιεσί το... που μου είπε να σου βγάλω το σουτιέν γιατί σε κόβει και δεν στο έβγαλα. Όχι. Μαλακά, σου είπα να βάλει Αντάρτη άπαν στα βουνά αντάρτη να Εγώ πέσαι... αυτό με το σου θυμάμαι και με ένα κιροτάκι που έκοβε πίσω. Λοιπόν, επειδή είσαι πολύ έξυπνο, θα σου πω εξής. Θα το εξή. Θα το πω του πόσου μου και άμα δέλη, θα σου κάνει το χαρακτήρι. Προχωράμε λοιπόν. Οπα. Θα έθελα να σε παρακαλέσω να βγάλεις αυτό που θα σου πω τώρα να τολμήσει ο ελληνικός λαός να κάνει την επέμβαση και να ψηφίσει κάπου κάμπορα. Δεν τολμάει. <laughs> Καίζονται πάνω. Της. Θα τολμήσει λοιπόν να είσαι σίγουρο, να είσαι αισιόδοξο Θα παίξει πολύ τολμήσει που λέμε. Καταλαβαίνω ότι η έλλειψη κακών ειδήσεων. Διότι δεν έχουμε πια κακέ ειδήσει στην Ελλάδα. Καλή χρονιά. Μία κακή είδηση, α πούμε, θα ήταν ότι λέγεσαι Βορύδη και είσαι στη Βουλή ακόμα. Να, μία κακή είδηση. Ναι, αυτή είναι. Κακή... Α, απλά δεν περνάει ειδήσει αυτό. Έχει γίνει κανονικότητα, κατάλαβε. Έχουμε συνηθίσει το πρόσωπο του πέραντο. Μια κακή Ά, είδηση ε... για το Βορύδη δεν είναι το νομοσχέδιο των ομοφυλοφίλων, γιατί δεν το λέει. Ε, βέβαια. Ε, δεν το λέει μετά, μετά τι ευρωεκλογέ. Ε, άλλη κακή είδηση είναι ότι φέρνει αποτέλεσμα. Αυτή η κυβέρνηση φέρνει αποτέλεσμα. Α πούμε αποτέλεσμα. Έχει, έχει βάλει την εταιρεία υδάτων των περιφερειακών, δηλαδή των Δήμων εκτό Αττικής, στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ από ρυθμιστική αρχή ενέργεια έχει γίνει η ρυθμιστική αρχή ενέργεια και υδάτων. Τα έχουν κάνει ιδιωτικά και τα ξεπουλάνε. Τα κόβουν κομμάτια και τα ξεπουλάνε. Κάνουνε το νερό ιδιωτικό. Έχουν αρχίσει από την περιφέρεια. Ωραία. Και... Ναι, δεν καταλάβει γιατί όταν ήταν δημόσιο, ποιο το εκτίμησε. Αυτό να πει. Οι πάλι που δουλεύουν εκεί κάνουν αγώνε. έχει ακούσει ή πουθενά σιγά Να μη κακή Για το βορίδι που δεν ακούει κακέ, αλλά για το βορίδι αυτό δεν είναι κακή. Για το βοήδι αυτό είναι κακή είδηση, τώρα με δουλεύει. Αυτό είναι καλή είδηση. Και γενικά όλε οι ειδήσει είναι καλέ για αυτού. Τόση... Ό,τι έχει να κάνει με ξεπούλημα των α, φιλέτων του λαού και των χρυσαφικών, είναι α, καλή είδηση για αυτού. Κακή είδηση ε, είναι. Ε, γιατί ε, κάθε αγοραπολισία έχει και το κατητή Έχει το κατητή τη, όχι μόνο έχει κατητή. Είναι και στο 1,10 δέκατο ή 1 εκατοστό, να πούμε τη αξία του. Και γι' αυτό άλλωστε, γιατί να το κρίξω να γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Αυτή τη δουλειά κάνουν άνθρωποι.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 Τα καλά ότι ο Άδωνη ο γιατρό γύρισε στο Υπουργείο Υγεία, αυτή είναι η κυβέρνηση. Γιατί οι γιατρέ μου να μην πάρω το γεννόσημο, Ο καθένα το πόσο του. Ο ένα το υγεία, ο άλλος πες του Άδωνη. Τέρμα η πλάκα που έφτιαξε στο Ευηγία ο Χαραλαμπόπουλο ο Βασιλή. Τέρμα η πλάκα με τι μάσκες. Ή θα πάρουν μέτρα ή θα παναγαμισθούν. Ένα αυτό. Δεύτερο, να Απόστολε και τελειώνω να μην τα απασχολώ. Όλα αυτά που κάνουν θα τα βρουν μπροστά του. <ΣΣΣ> Πώς έρωσε. Κέρετε. Χαίρετε! Χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα τα ηχητικά τη σημερινή εκπομπή κάνετε ντεμπούτσο με τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, ντεμπούτσο το 2004, <Κι> όλα τεχνητά. Και όλα με νοημοσύνη. <Κι> Καλό. <Κι> Να σου πω, μήπω είσαι και εσύ τώρα στο τηλέφωνο, Μήπως επεκταθεί αυτό. Ναι, δεν είμαι εγώ. <Κι> δεν είμαι εγώ, είμαι το AI. Είσαι το AI <Κι> βασικά, εγώ με το AI. <Κι> AI που λέμε. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, λέγεται. Τι έχω καλέσει. Εδώ πήρατε. Πού είναι το, εδώ. Την άλλη άκρη τη γραμμή. Α, οκ, okay, εντάξει, ωραία, καλά τα πάμε. Είσαι αποστολή. Είμαι, ναι. Α, οκ, okay, καλή χρονιά ήθελα να ευχηθώ σε εσένα, στο Θήμιο και σε όλο τον κόσμο. Με υγεία και χαρά. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά Α, και σε αυτό. εσένα. Καλή συνέχεια να είσαι. Από έχεις. την άλλη άκρη τη γραμμή. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώ. <Δυκ>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 Εγώ διάλεξα πράσινο. Εσύ τη διάλεξε. Ε, κόκκινο. Α, τώρα πια δεν μου πήγαινε το πράσινο, δεν μου πήγαινε, πήγαινε η ψυχή τώρα. Η καρδιά να πάω στο πράσινο τώρα. Εσύ το πήγε παραδοσιακά, <συσοφί> καταλαβαίνετε. Καλά, καλά μου τα λε. Αλλά εδώ τώρα τι θα γίνει, πράσινο ή κόκκινο. Ένα, δύο, τρία βλόκ. Κόκκινο. Το μπλε θα είναι το πιο ακριβό, εκτό αν γίνει ένα πόλεμο. Το μπλε είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ή να πάμε στην Αθηνά, εκείνοι οι παπατζίδε. Ρε, που μου, πώ τα κατάφέρανε και κάνανε ένα λαό παπατζή. Το δικό μα λαό λε. Να παίρνει άλλη τηλέφωνα, εμείς θα σας δώσουμε φτηνότερα. Εμείς πώ το διάδοθα να τα μάθουμε όλα αυτά. Από το ναι, ναι. Χρονιά πολλά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Από το Μαρκόπουλο έχω παρμένο που λέγεται κρυβασίλη. Από το Μαρκόπουλο. Σε ευχαριστώ παρμένο. Ναι. Το ακριτικό <laughs> Μαρκόπουλο. Το ακριβικό. Θέλουμε μεγάλη χαρά να πούμε χρόνια πολλά στον κρυβασίλη. Και αν μπορείτε να το πάρε τηλέφωνο, να ακούσουμε τη φωνούλα του. Μα εγκυλήψει. Εντάξει, θα το πάρω. Καλή χρονιά. Ωχ, καλά. Παράταμε. Παράτα με. είσαι πίτη. Δεν πούμε διάση. Απ' Και κάτι ακόμη, εσύ είσαι από την Ηλιούπολη. Όχι, ο άλλο. Ο άλλο πε του, γιατί κάποιο φίλο πήρε και τον άκουσα στην εκπομπή σου ότι δεν έχει γιατρό ουρολόγο η Ηλιούπολη. Δεν έχει. Ωραία. Oh, ο... Να σε πιάσει το τσίσι τώρα που θα σε τσούζει και πρέπει να, να, να αλλάξει δήμο. και να ψοφήσουν όλοι. Όχι, το γυαλό να κατουρήσει για... την πέτρα για από τα ανεφρά φορήνα... και θα σε τσούζει και δεν θα έχει να πα. Θα πρέπει να πα στον άλλο δήμο δίπλα, Στον Βύρονα. Δεν πάω, πραγμα, δεν μπορώ να πάω. Είναι δύσκολο. Αργυρούπολη, έστω. Ε, να κάνουμε, πρέπει να έχουμε και ένα οδηγό να μα πότε εδώ, πότε εκεί. Τι να κάνουμε. Ναι. Ένας χαμός γίνεται σε αυτό το χώρο που δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται Ένας διευθυντής τέλος πάντων. Λοιπόν, χρόνια πολλά. <Τοίλυν> χρόνια πολλά, καλή χρόνια. Να φωτίσει ο κόσμος το λαό όλον. Να πιστέψει ότι οι πτάμενοι διεσκέδω είναι και το... Δεν φωτίζονται Αν, και... σωστά, δεν φωτίζονται. Πρόσωπο. Ο να φωτιστούν σωστά. Έρχονται τα φώτα και ο φωτισμός. Η χαρά μεγάλη και ο δεν έρχεται ό <Τοίλυν> η εξωγήνη, ο Σαντορίνης τους έβλεπε όταν ήταν στην Αμερική που δούλευε και στην Αίρεια 51 και στην Άσσα, δεν ήταν οποιοδήποτε ο επιστήμονας και τους έχει δει στην Ομόνια ο πρώτος ερευνητή εδώ από τους καινούριους, ο Δώτας Μάκης που έβγαλε και βιβλίο στην Ομόνια. Τα μάτια τους λέει δεν έχουνε ασπράδι όπως είναι το... Τα τόσο μάτια τόσο τους με καίνε γιατί είναι μανε δεν τα λένε όμως. Τα μάτακιά σου με καίνε γιατί είσαι μανε καίνε Δε, το είπε ο ερευνητής, αλλά ναι, τα ΜΟΜΟΕ δεν ενημερώνουν σωστά. Εδώ μας τα λένε οι πιλότοι τριών αεροπλανοφόρων από το 2004 και κινήθηκε το Κογκρέσο το 2023. 20 χρόνια έκανε... Δεν κουνιέται το Κογκρέσο, παιδί. Θες το Κογκρέσο λίγο να κουνηθεί. Σου βάζει ένα σήκο, χόρεψε κουκλή μου, να σε δώνα, σε χαρό. Τι φθέτσε Και το Κογκρέσο εκεί δεν κουνιέται, ούτε με αυτό. Ναι, ο Αβέρος το πήγε να Το ναι μ' αρέσει, το... εμένα το... μου αρέσει το ναι, ότι υπάρχει και συμφωνία σε αυτό. Λοιπόν, χάρηκα ναι, Μαρκόνη, μήκη χρονιά, θα το ίδιο ψεκασμένα, ναι. χαίρομαι. Ναι.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 Το ανοίγω την ώρα που είσαστε εσεί. Λοιπόν, και το φουσκίδι με την κατώνα. Λέει η κατώνα, θα έρθουνε τώρα, λέει οι κομμουνιστέ. Γιατί είσαστε εχθροί τη πατρίδα, εσεί και οι όλοι. Δηλαδή, τι μου θυμήσανε. Μου θυμήσανε αυτόν που σε πήρε τηλέφωνο και σου είπε: Ρε μαλάκα, αυτοί που σε παίρνουν όλοι οι κομμουνιστέ είναι εχθροί τη πατρίδα. Απ' του 19 που σε παίρνουν, να έχει υπόψη ότι αυτοί είναι οι κομμουνιστέ, ρε μαλάκα, γιατί έχουν το στάλιν πρότυπο. Παίρνει και τα ροδρομία ο ένα από τον άλλον. Ναι, μάλλον κάπω έτσι. Άκουσα λοιπόν το του Θανάσι που παίρνει τη σκητάλη από αυτόν να βγει στο μικρόφωνο. Τι να κάνουμε, εκεί μα έφερε η ζωή. Είπε λοιπόν για τον Μπλίγκεν. Ότι ήρθε ο Μπλίγκεν και πήγε στο σπίτι του Πρωθυπουργού και είναι μεγάλη υπόθεση. Πώ και δεν είπε στο φτωχικό του Πρωθυπουργού μετά ούτε πέντε μπάνια. Ποια πέντε ε, Δεν είναι πέντε. πολλά, δεν είναι παραπάνω από 500 τετραγωνικά. Πόσο έλεγε ο Γέρο. Α το σπίτι το χτίσαμε εμεί Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, πέριτο, δεν είναι μεγάλο. Πάρα πάνω από όλα, περνά Ναι, έλεγε ότι ήθελε για κάθε επισκέπτη, θέλει και μια τουαλέτα. Ε, λοιπόν, βάλε του παρατρεχάμενου ε... του Blinken τώρα, συγγνώμη. Ο Γεραπετρίτη από εδώ, από εκεί, όλοι αυτοί θα κατουράνε στην ίδια τουαλέτα. Η μπάτση του Blinken με τον Γεραπετρίτη και τον Blinken τον ίδιο και τον Κυριάκο και τον γιο του και του λοιπού. Σε παρακαλώ. Χρειάζονται χέστρε. Σωστά. Απλά θα μπορούσαν να τι βάλει γύρω-γύρω, όπω στον παιδικό σταθμό. να Αντάχι, όλα μαζί και κατουράνε. Τις χρειάζονται για να αποδεικνύουν ανα πάσα στιγμή που έχουν τον ελληνικό λαό. Κατάλαβε. Στο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 Ο Μπεν Σαλόμ με χάνει. Καλά μέχρι τώρα πήγε. Λοιπόν, έλα, γεια. Καλώ τα μάτια μα, παδιό. Καλώ μα. Τι κάνετε, ρε παλικάριά. Καλά, έτσι είπαμε. Έτσι είπαμε, παλιό. Είπαμε έτσι, έτσι, έτσι, να λύψουμε λίγε μέρε, εμεί το ξεσκύσαμε. Είπαμε να λύψετε. αλλά εσεί ξεπεράσατε μέχρι και την καρτοριά που δεν έχω σχολείο σήμερα. Γιατί δεν Πράγω έχουν σχολείο, ραγι... κρούσματα? Έχω ραγκουτσάρια. τι είναι αυτό με τι πουύτσε μεγάλε. Μπράβο, ναι. Α, ωραίο, ωραίο έθιμο. Τέλο πάντων. Τ' άκου το κορίτσι. Ποιο κορίτσι. Πε το πε γεια σου. Γεια σου, κορίτσι. Το κορίτσι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ακούγεται καλά, λοιπόν, αλλά ναι, το χαιρετώ. Εντάξει, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στον δρόμο. Λοιπόν, απάστε το Βασίλη στη Λάρισα 14 Γενάρη. 14 Γενάρη λοιπόν, στο entertainment hub <laughs> στη Λάρισα. Κάπω έτσι, είναι, είναι καινούριο χώρο. Τσίρκο, Βασίλης. Τσίρκο. Είναι ο Βασίλη χείρο τη κόρη μου. Μωρή σε τσίρκο παίζουμε. Τέλο, το τσίρκο entertainment λοιπόν. hub, μπράβο αυτό, τσίρκο. Λέω. Λέω. Λέω την μα να βγάλει να πάρω τηλέφωνο και να πάτε δω λέ Εμεί θα πάμε και θα πληρώσουμε. Είδε. <γουστάρουν> δεν είναι σαν και σένα. Είδες. Δεν είναι σαν και σένα. Υπάνω, δεν είναι σαν εμένα. εγώ από εκείνη την ημέρα είμαι άρρωστη. Τώρα έγινα λίγο καλά. Ναι, εγώ σου Όχι, δεν με αφήνει. Τι προθέσει δεν είπα αυτό. Α, εντάξει, λέω πώς Α, έτσι, Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι, όχι, όχι Πώ το καλά. Ωραία, μια χαρά. Ε. Δεν προλάβαμε δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Αυτό είναι το ε, ναι, πούμε, <laughs> 15 Άλλαξαν. Λέτε, Άντε λίγο, λίγο ακόμα να λείπαμε, θα γλιτώναμε και κανένα μαλάκα. Μπορεί και να με άλλαζε και με τσιτάκι, Όχι, δεν Τι νούσα αυτόν, άλλον νούσα Ναι, οκ, okay, κατάλαβα. Από ποιον μαλάκα νοούσε, δεν κατάλαβα. Για Δε κανέναν, σε παρακαλώ. Αντάξει, εντάξει, εντάξει. Μα σώζουν. Έγινε. Yeah. Θα τα πούμε. Yeah. Καλώ ήρθατε. Μα λείψατε πάρα πολύ. Μα λείψατε. Τέλο.